Η κυβέρνηση πορεδεύει τον κόσμο Η κυβέρνηση πορεδεύει τον κόσμο καλύπτοντα την εσχροκέρδεια Μάμα να Η κυβέρνηση κοροϊδεύει τον κόσμο. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν να ισχύει αυτό που λέει ο κυβερνητικό εκπρόσωπο, βέβαια. ξέρει γιατί είναι τη κυβερνήσεω Τον έχει ορίσει εκεί να μιλάει και να λέει τα δικά του, αλλά είπε χθε στο Press Room ότι η κυβέρνηση κοροϊδεύει τον κόσμο. Εμεί εδώ δεν έχουμε στοιχεία. Δεν ξέρω αν έχετε εσεί. Αν έχετε να τα πάρετε να πάρετε, Πάρτε και τα στοιχεία, πάρτε τα κι αυτά. Και να αρθείτε εδώ να μα τα πείτε. Στο 2180. Περιμένει ο ίδιο μέσα. Ποιο να καταγράψει τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι μα κοροϊδεύουν και το λένε και στο press room. Εμεί διαφωνούμε με αυτά που λέει ο κυβερνητικό εκπρόσωπος Έχει λαλίσει τώρα τελευταία. Λέει ότι να είναι, ότι του κατέβει. Εδώ έπιασε στο στόμα του τον πρωθυπουργό τη χώρα. Ο πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκης θεωρεί του Έλληνε πολίτε πολίτες, πολίτες μειωμένη αντίληψη. Ε, και απαντώ εγώ. Και του πετά ψευδεί αριθμού δίχω καμιά τεκμηρίωση, στοχεύοντα στην εξαπάτησή του. ο προθυπουργός Κυριακός Μζοτάκης λει πσέματα στους πολίτες. Εκέ; Απάντο εγώ. Προσφέροντας για μια ακόμα φορά κακές υπηρεσίες, μέσα σε μια περιβάλλον διεθνούς αστάθειας στην ελληνική κοινωνία. Το αντίθετο θα θατανίδισε, και το αντίθετο θα έχει ενδιαφέρον Αν έλεγε κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι ο Έλenas προθυπουργός δεν λέει ψέματα Και δεν κοροϊδεύει η ελληνική κυβέρνηση αυτά που μας είπε, λίγο πολύ είναι γνωστά, μήπως το διαφωνούμε, ίμαστε τις αντίθετες απόψεις, αλλά Στην κοινωνία έξω από ό,τι βλέπω, 100 μέτρα να κάνει κανείς, προς όποια κατεύθυνση θέλει, αυτά ακριβώς τα ακούσει που λέει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, η φωνή μας λίγο είναι πιο βαριά σήμερα, γι' αυτό δεν ήμασταν χθες εδώ, διότι σηκωθήκαμε με αυτό το μπούκωμα μια καταρροή, μια ατονία τι είναι αυτά συμπτώματα COVID, κάναμε τα σχετικά τεστ και δύο μάλιστα. Αλλά και τα δικά μου τα self. Αλλά έκανε και rapid. Βγήκε αρνητικό χθε το πρωί. Αλλά έπρεπε να βεβαιωθούμε και μοριακό το οποίο δεν βγαίνει αμέσω. Βγήκε κατά το βραδάκι. Οπότε χθε δεν ήμουν εδώ. Αρνητικό και αυτό. Μέχρι χθε δηλαδή επισήμω και με τα χαρτιά ήμουν αρνητικό στον COVID. Άρα τι λέμε ότι είναι μια ιίωση από αυτέ που κυκλοφορούν πάρα πολύ τώρα τελευταία και έχουν αυτά τα συμπτωματάκια. Οπότε θα το ανοιχτείτε λίγο. Αυτό δεν πειράζει. Αναγκαστικά δεν μπορεί να γίνει. Διαφορετικά, μέχρι να βρεθούν τα ρομπότ που θα προσωμιάζουν στι φωνέ των παραγωγών και θα λένε αυτά που θέλουν τα ρομπότ και με τη φωνή που θέλουν τα ρομπότ. Μέχρι τότε θα έχουμε αυτό ακριβώ. Η Άννα Μισελ, λοιπόν, αφού ακούσαμε τον κυβερνικό εκπρόσωπο, είπαμε να ξεκινήσουμε έτσι πολύ ωραία και με αλήθειε. Με έχουμε και θα έρθουμε στην Άννα Μισελ. Έχουμε τη συναυλία το βράδυ. Θα πούμε για αυτήν σε λίγο, γιατί είναι ένα θέμα που απασχολεί και δεν απασχολεί, επειδή γίνεται μια συναυλία. επειδή έχει μπει και η συναυλία στο γενικότερο πολιτικό παιχνίδι και σε μια διαρκή αντιπαράθεση που κρατάει σε αυτό τον τόπο από το τέλος του εμφυλίου μέχρι και σήμερα με διάφορες αφορμές και αιτίες. Η Άννα Μισελ όμως να πάμε τώρα σε αυτά που μας ενώνουν. Η Άννα είναι ευρωβουλευτής μας, Άννα Μισελα Σημακοπούλου, του Κοκού, πάει και αυτός. Η Άννα λοιπόν είναι σε πάνελ και μας λέει τι πήραμε, τι πήραμε. Από τη συν, συνδιάσκεψη, τη διάσκεψη τη Ευρώπη που έγινε το Συμβούλιο των Αρχηγών που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα. Ένα μεγάλο πανευρωπαϊκό φαινόμενο θέλει μια μεγάλη πανευρωπαϊκή λύση. Αυτό θα ήταν το βέλτιστο. Και σε αυτό δεν Για, Για την ώρα έχουμε κάποια βήματα συνέχεια. Θα σα ΣΥΡΙΖΑ, ότι πήγατε, είδατε και απήλθατε. Λέει δεν πήρατε τίποτα από, την, από το Συμβούλιο. Σας... Σου λέει η Ισπανία πήρε αυτό, η Ιταλία πήρε το άλλο.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 Τα... Είναι <μήλεια> πολύ σημαντικό, ξέρετε, δεν κινείται πολύ γρήγορα <μήλεια> η Ευρωπαϊκή Ένωση. Φαντάσου να κινιόταν και πιο γρήγορα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι ακριβώ θα είχαμε πάρει. Εδώ πήραμε ένα, πήραμε και τα, όλα μαζί. Τα λέει η κυρία Άννα Μισελά Κάτι παραπάνω ξέρει. Είναι ευρωβουλευτή, παρακολουθεί τα θέματα. Νομίζω αυτό πήραμε. Το έχουμε καταλάβει όλοι και σε σχέση με την Ισπανία και την Πορτογαλία που γίνεται λόγο. Αλλά και γενικότερα. σε σχέση με αυτά που θα έπρεπε να πάρουμε και τελικά τι ακριβώς πήραμε. Αυτό το τι ακριβώς πήραμε ως απολογισμός, ως σκέψη, ως παραμήλημα των ανθρώπων μπροστά στα ράφια του σούπερ μάρκετ θα το ακούσουμε τώρα. Τα άλλε 1,80, 2,32 1,80 τα όσπρια... 2,32 Ο καφές από τέσσερα τόσο ένα, μια μάρκα 6,25 2 ευρώ μέσα σε, σε 5 μέρε, 7 μέρε. Ένα συνταξιούχο των 600 ευρώ. Πώ θα τα απεξέλθω, Οι συνταξιούχοι φροντίζουν οικογένειε. Φτάσαμε να συντηρούμε παιδιά, εγγόνια. Χρησιμοποιείται ηλιαλέω. Όχι, δεν χρησιμοποιώ. Έ έχει πάρει 1 ευρώ. Υπάρχει πρόβλημα σε αυτό. Το ψωμί. Στο, Στο ψωμί. Στο ψωμί του τόστ. Ναι, ναι. 30 λεπτά. 30 λεπτά. Σε πόσο καιρό 30 λεπτά. Σε 8 μέρες, 10 μέρες. 25 λεπτά. Έχουν πάρει φρυγανιές. 25 λεπτά. Γιατί. Ωραίο αυτό το γιατί. Πάρα πολύ ωραίο αυτό το γιατί που θέτει ο κύριος. Είναι εκεί με τη ρεπόρτερ και κάνουν μια ανασκόπιση, να το πούμε. Μια αναδρομή στις παλιέ καλέ τιμέ. Και, και πώ ανεβαίνουν. Κυρίω καταγράφουν το ρυθμό αύξηση. Γιατί ο κύριο που τα μετράει ξέρει και σε πόσε μέρε έχει ανέβει, τι έχει ανέβει, πόσο έχει ανέβει, και κάθεται εκεί και τα περιγράφει. Δεν γλιτώνεις Αν κάνει μια απόπειρα να δει μία-δύο ώρε τηλεόραση, θα πα πάνω ή σε φούρναρη που να λέει πώ θα πάει το ψωμί, ή σε βενζινά που να λέει πώ θα πάει η βενζίνη, ή γενικότερα σε ανθρώπου που βγαίνουν από σούπερ μάρκετ, που προσπαθούν να μπουν σε σούπερ μάρκετ, όλοι έχουν την ίδια. Συζήτηση, κοιτάνε τις τιμέ, δεν τι προλαβαίνουν τις τιμέ. Πηγαίνει με ένα ποσό στο σούπερ δεν ξέρει τι ακριβώ θα πάρει, τι θα φτάσει να πάρει και γίνονται τα πολύ ωραία σκηνικά που βλέπουμε. Το καλό είναι ότι θα έρθει ο Ζελένσκι, θα έρθει. Θα έρθει στη Βουλή, όπω πάει σε όλε τι βουλέ, μέσω βιντεοκλήση. Την επόμενη βδομάδα θα μιλήσει και στην Ελληνική Βουλή. Αυτό έγινε μετά από μια πρόσκληση του Κυριάκου Μητσοτάκη προ τον Ζελένσκι, τον πρόεδρο τη Ουκρανία. Και είναι πολύ χαρούμενοι όλοι οι νεοδημοκράτες που θα δούμε εδώ στην τηλεόραση τον Ζελένσκι με το Κοντομάνικο να λέει τα δικά του να ακούσουμε πώς το παρουσίασε όλο αυτό ο κύριος οικονομοκιβερνητικός εκπρόσωπος σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο Ζελένσκι ο προθυπουργός πήρε μια σημαντική πρωτοβουλία απατόντα τον ουκρανό πρόεδρο που επικοινώνησε για την εθνική μας επέτειο στις 25 Μαρτίου του ζήτησε να απεφtinθεί με τη λεδιασκήψη και στη βουλή τον ελληνών Είναι μία ακόμη θεσμική ενέργεια συμπαράσταση προ την Ουκρανία και τον ηρωικό λαό τη. Ένα λαό που στέκεται με ηρωισμό απέναντι σε μια απρόκλητη εισβολή υπέρτερων δυνάμεων. Μια ενέργεια σταθμό για τα κοινοβουλευτικά χρονικά τη χώρα μα. Μια ενέργεια με πολλαπλά μηνύματα. Μια ενέργεια για την οποία ο ελληνισμό θα είναι περήφανο σε Σα. Εγώ βγαίνω από τον ελληνισμό. Συγχωρεί που λέμε. Δεν νιώθω υπερήφανο με κάτι τέτοια. Απεριόριστη αλληλεγγύη στο λαό τη Ουκρανίας που ο Μακελάρη πάνω ο Πούτιν τον έχει βάλει κάτω και κόβει κομμάτια από τη χώρα, βομβαρδίζει, καταστρέφει πόλεις δημιουργεί νεκρού, προκαλεί νεκρού, ανθρώπου που είναι στα νοσοκομεία χωρί να μπορούν να λειτουργήσουν τα νοσοκομεία, παιδάκια νεκρά. Βλέπουμε όλες τι εικόνε καθημερινά. Αλληλεγγύη σε αυτό το λαό που τον έχουν βάλει κάτω τα συμφέροντα και τον κόβουν και τον κομματιάζουν κανονικά. Άλλο αυτό. Άλλο λαό και άλλο εκπρόσωπο τη κρατική δομή που αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία, εκλεγμένο ναι, είναι ο Ζελένσκι, ο οποίο είναι επικεφαλή μια κυβέρνηση που έχει ε, και στηρίξει και ενσωματώσει ναζιστικές οργανώσει μέσα στο, στη χώρα αυτή, διώκει και φυλακίζει κομμουνιστέ, έχει απαγορεύσει 10 φιλορωσικά κόμματα τον τελευταίο καιρό και το Κομμουνιστικό Κόμμα Βεβαίω Ουκρανίας εδώ και πάρα πολύ καιρό. Θα πει κάποιο επειδή τα αυτά πρέπει να του επιτεθεί ο άλλο, όχι. Όχι, εννοείται. Αυτά τα λύνουν οι λαοί εσωτερικά. Αλλά όμω μπορούμε, πρέπει, έχω τη δυνατότητα και το δικαίωμα να κάνω το διαχωρισμό. Άλλο ο Ουκρανικό λαό που έχει την αλληλεγγύη μα, την έγνοια μα, τη στεναχώρια μα με όλα αυτά που βλέπουμε, βάλτε όποια άλλη λέξη θέλετε και έννοια μέσα να τα συνυπογράψουμε. Και άλλο ο επικεφαλής τη κρατική δομή του κράτου, που αυτή την ώρα τυχαίνει να είναι ο Ζελένσκι. Βέβαια, μπορεί κανεί να πει και για την συμπεριφορά του πρώτου πολέμου. και πως είχαν ε, αλαφιάσει τα μυαλά των Ουκρανών ότι θα τους στηρίξει η Δύση πως τα κόμματα εκεί και κομμάτι του λαού της Ουκρανίας πίστευε ότι κάτω από την Αρκούδα θα μπορούσαν αυτή να πάνε, τη Ρωσία δηλαδή θα μπορούσαν να πάνε και να ενταχθούν στους μηχανισμούς του ΝΑΤΟ στοιχειώδης νοημοσύνη και ιστορική γνώση των πραγμάτων και τη περιοχή, ξέρει ότι αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει Βεβαίω το πίεση η Αμερική για τους δικούς της λόγους ώστε να εξωθήσει τον άλλον από πάνω και μπήκε η Μακελάρης και καταστρέφει μια χώρα και σκοτώνει έναν λαό. Τελείω διαφορετικά και ευτυχώ, που στη Βουλή δεν θα είναι όλοι, δεν, δεν θα είναι και το κουκουέ εκεί γιατί ε, με αυτή την ανάλυση αν την κάνει κάποιο καταλήγει σε αυτό το συμπέρασμα ότι δεν θα είμαι εκεί να τον χειροκροτήσω και το, όλο αυτό έχει ενοχλήσει βεβαίω την Τώρα Μπακογιάννη. Κυρία ναι, Πακογιάννη, υπάρχει, για το Ζελένσκι, σωστά προετοιμάζεται η ομιλία του Ουκρανού Προέδρου και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και κατά τη γνώμη σας πρέπει να είναι εκεί όλα τα κόμματα όταν συμβεί αυτό. Κατά τη γνώμη μου ναι και λυπάμαι πάρα πολύ για τη θέση του Κουκουέ. Σώπασε κύρα Δέσποινα και μην πολύ Διότι το να ακούσει έναν άνθρωπο ο οποίος είναι θύμα, Αυτή τη στιγμή μια βίαιη εισβολή και ενό πολέμου είναι κόντρα σε όλε τι αρχέ μα, σε όλε τι αξίε μα. Το να ακούσει έναν άνθρωπο, γιατί δεν σου ζητάει τίποτα άλλο παρά να τον ακούσει. Άκουσε τον. Mm -hmm. Τον ακούσανε όλα τα κοινοβούλια του κόσμου. Το Ευρωκοινοβούλιο σηκώθηκε όρθιο, όλο το Ευρωκοινοβούλιο και πολλά από χρώματα βέβαια. και χρώματα κτλ. Και, και πάρα πολλά κοινοβούλια σε ολόκληρο τον κόσμο. Τι είμαστε εμεί δηλαδή. Σοβαρή, να πω εγώ, με ερωτηματικό. Λεπτομέρεια, να πούμε ότι ο αντιπρόεδρο τη Ελληνική Βουλή και βουλευτής του ΚΚΟΕ, ο κ. Λαμπρούλη, θεωρείται ανεπιθύμητο πρόσωπο στην Ουκρανία, σύμφωνα με την απόφαση της Ουκρανικής κυβέρνηση, γιατί έχει συμπαρασταθεί σε διοκόμενου κομμουνιστέ στην Ουκρανία. Απαγορεύονται τα σύμβολα εκεί και βλέπω πολλού λογαριασμού στο Twitter. Δεξιόφρονε, δεξιού, άκροδεξιού. Μια ελληνική σημαία, μια ουκρανική να παίζει και όλα αυτά τα φτιασιδόματα και τα. ΕΦΕ και καλά, στεναχώρια και αλληλεγγύη. Τάχα μου! Να λένε ότι για αυτού ακριβώ του λόγου θα χειροκροτήσουν τον Ζελένσκι. Επειδή έχει απαγορεύσει το Κομμουνιστικό Κόμμα, επειδή, επειδή, επειδή. Ε, για του ίδιου ακριβώ λόγου, εγώ δεν θέλω να χειροκροτήσω τον Ζελένσκι. Και ευτυχώ είναι και άλλοι που δεν θα χειροκροτήσουν τον Ζελένσκι. Και ξαναλέω για χιλιοστή φορά: αλληλεγγύη στον ουκρανικό λαό. Και για να το πούμε και να το καταλάβετε, πε ότι κάτι γίνεται κακό στη χώρα μα αυτή τη χρονική στιγμή. Κάτι αντίστοιχο που το απευχόμαστε όλοι και δεν θέλει κανεί να το ζήσει. Εκπρόσωπος και θα μίλαγε στα άλλα κοινοβούλια θα ήταν ο Κυριάκο Μητσοτάκη. Μα εκφράζει όλου, ακόμη και στη δύσκολη στιγμή. Και να το πω για να πιάσουμε και του δεξιού. Πριν τρία χρόνια, τέσσερα χρόνια, αν συνέβαινε κάτι κακό στη χώρα που δεν το θέλει κανεί, θα εκπροσωπούσε τη χώρα ο Αλέξης Τσίπρα. Προ του δεξιού τώρα. Το θέλετε όλοι, σα αρέσει, θα νιώθατε καλά ή θα λέγατε ότι ο άχρηστο. Έφερε του Τούρκου εδώ και όλα τα υπόλοιπα. Βεβαίω, αυτό αφορά το δικό μα το λαό. Εμεί εδώ για το Ζελένσκι είμαστε ξένοι. Μπορούμε όμω να έχουμε αυτή την άποψη. Με συνέπεια και ορθώ θα γίνει αυτό που θα γίνει. Και μην βάζετε όλα τα κόμματα στο τσουβάλι, γιατί και άλλα κόμματα δεν θα είναι. Από άλλε αφετηρίε εκινούν. Βέβαια, πολύ δύσκολο στη συγκεκριμένη ιστορική στιγμή και εποχή να ζητάς λογική και να ξέρει ο καθένα τι υποστηρίζει το κάθε κόμμα για το κάθε θέμα. Βλέποντα και τα με τη συναυλία, θα τα πούμε σε λίγο. Βλέπω ότι η λογική έχει απουσιάσει, έχει πάει διακοπές ήδη. Γι' αυτό λοιπόν να μείνουμε στα καλά νέα τη ημέρα, που είναι έρχονται από το στόμα του κυρίου Πέτσα. Το χέρι του στη φωτιά το βάζει, Υπουργέ, Ότι δεν θα έχουμε καμία αύξηση φόρου, καμία μείωση μισθού, καμία μείωση σύνταξη. Δεν θα δει ο Έλληνα κάτι να χάνει κατά τη διάρκεια αυτή τη περίοδου. Το βασικό που πρέπει να ξέρουμε όλοι μας είναι να μην ροκανίζεται ναι. το διαθέσιμο εισόδημα που έχει στην τσέπη του ο κάθε πολίτης από τις πληθωριστικές πιέσεις και τα υπόλοιπα. Μάλιστα. Αυτά προσπαθούμε να το θα Από Από και πέρα μειώσει ονομαστέ σαν αυτέ που είπατε φυσικά και δεν πρόκειται να δείτε. Αυξήσει, θα δείτε Κόντινά, θα λέει ο Αυξήσει, θα δείτε. Αυξήσεις θα δείτε. 100% το, το μισθό. Α, τα 37 λεπτά τη βδομάδα λέει. Αυτό εννοεί όταν λέει θα δούμε αυξήσεις. Και εγώ νόμιζα στη ΔΕΗ. Γιατί στη ΔΕΗ θα δούμε αυξήσεις όντω. Δεν θα ισχύσουν όλα αυτά που λένε. Τα μέτρα που μας αγαπάνε και θα πάρουν εκεί και τα υπερκέρδη θα φορολογηθούν των μεγάλων εταιριών Που έχουν κλέψει κανονικά, μα γι' αυτό έγιναν αυτέ οι μεγάλε εταιρείε, οι πάροχοι, για να κλέβουν. Γιατί με τη ΔΕΗ δεν γινόταν κανονική η κλέψιά όπω έπρεπε και έπρεπε να το μοιράσουν στην ιδιωτική πρωτοβουλία που ξέρει να κλέβει κανονικά. Ε, αυτό τώρα, όταν γίνει ο ισολογισμό, το Δεκέμβρη, θα παρθούν τα κέρδη, τα υπερκέρδη, θα φορολογηθούν και όλα αυτά θα έρθουν σε εσά που θα τα έχετε και σε εμά όλου, θα τα έχουμε πληρώσει. Θα γυρίσουν πίσω, πόσο έχει δώσει παραπάνω, τόσο πάρτο, είναι από το υπερκέρδο. Αν τα δείτε όλα αυτά, πάρτε εδώ τηλέφωνο. Γράφει εδώ ένα ακροατή στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ακροανία, το 14, Ναι, το 14. δεν είπα ότι το απαγορεύσε ο Ζελένσκι. Ο Ζελένσκι τώρα έβγαλε λόγω πολέμου 11 κόμματα εκτός Αλλά παρέλαβε ένα, μια κρατική δομή, ένα κράτος που είχε απαγορευμένο Κομμουνιστικό Κόμμα, ιδέε, ανθρώπους με στη φυλακή και, και, και. Και επειδή μιλάμε για πολλού Ευρωπαίους που δεν είναι και τόσο δημοκράτε, όπω στην Ουγγαρία, όπω ο Πούτιν παραπάνω, όπως τη ε, δεν είναι και το. της δημοκρατίας η ουκρανική κυβέρνηση με όλα αυτά που γίνονται τα τελευταία 10-15 χρόνια και με τους ακροδεξιού που ταΐζαν και τον πρέσβη τον πρόξενο για κάποιες μέρες που δεν έβλεπε τίποτα κακό σε όλα αυτά επειδή δεχόμαστε μια επίθεση στη λογική προσπαθούμε να έχουμε τα αντισώματα, το ξέρουμε αλλά προσπαθούμε να τα ενεργοποιήσουμε χωρίζονται οι άνθρωποι τον τελευταίο καιρό σε δύο κατηγορίες είναι οι λύθοι που πιστεύουν ότι η Ρωσία είναι συνέχεια της Σοβιετικής Ένωσης αυτό το πιστεύει κόσμος πραγματικά ότι αυτή η Ρωσία με τον σούπερ καπιταλισμό που υπάρχει εκεί με τον άκρατο καπιταλισμό, με τους δέκα ολιγάρχες που μοιράζονται και μοιράστηκαν όλη τη δημόσια περιουσία το πλούτο, το θησαυρό της Ρωσίας, τη Σοβιετικής Ένωσης της παλιάς εργοστάσια, υπέδαφος, μεταλλία, δεν μιλάμε για μικρή χώρα Η Ρωσία είναι μια τεράστια χώρα και είναι και μια πλούσια, πλουσιότατη χώρα. Ε, κάποιοι νομίζουν ότι αυτό που υπάρχει εκεί τώρα, που ούτε δημοκρατία ευρωπαϊκών δεδομένων το λες, με τα κυνηγητά, επίση πάνω, με τι δηλητηριάσει, σοκολάτα λε, φαγιό άλλου και δηλητηριάστηκε, με, με όλα αυτά που συμβαίνουν και με το πλιάτσικο που έγινε στο δημόσιο πλούτο, το θεωρούν συνέχεια τη Σοβιετική Ένωση. Άρα, όσοι υποστήριζαν τη Σοβιετική Ένωση κάποτε, έχουν περάσει και δεκαετίε. Τώρα στηρίζουν τον Πούτιν. Είναι δύο οι κατηγορίες λοιπόν. Αυτοί που δεν το πιστεύουν αυτό, που βάζουν κάτω τη λογική και λένε είναι καπιταλισμός, άρα ποιο είναι κατά του καπιταλισμού, είτε είναι Αμερική, είτε είναι Ρωσία, είτε είναι Κίνα, είτε Ταϊλάνδη, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, είναι ενάντια. Και οι άλλοι λυθοί που πιστεύουν ότι η Ρωσία είναι συνέχεια της Σοβιετικής Ένωσης. Έχει συμπέσει στην Ελλάδα ο φιλορωσισμός, η δεξιά, Απ' την πλευρά τη ορθοδοξία και τη ομοδοξία και τη πατρίδο και των ηρώων κτλ. Την άπλεγα πολιτικού φάσματο, με ποιο έχει συμπέσει, με την αριστερά που ταυτίζουν τη Ρωσία με τη Σοβιετική Ένωση. Δεν έχει να μας πει ο Πούτιν τώρα καπιταλιστή δικτάτορ, είναι Ρωσία. Άρα είναι Σοβιέτ. Άρα είναι αυτή η δική μα. Τι λέγαμε πριν, Τι λέγαμε πριν. Ορίστε, να, εδώ είναι και υπουργό. Και λέει ότι αριστερά, η αριστερά, γενικώ η αριστερά, ότι πάρει στην Ελλάδα. που έχει αποχρώσεις πολλές και, και δεν έχει σημασία, πιστεύουν ότι ο, ο Πούτιν, δεν πειράζει λέει, που είναι καπιταλισμός, είναι Σοβιετική Ένωση. Άρα στηρίζουν. Τι σχέση έχει η Σοβιετική Ένωση παλιά, το καθεστώς, έτσι όπως ήταν, με την ελεύθερη οικονομία Πού έχει η Ρωσία τώρα, με του νόμου τη αγορά που έχει η Ρωσία τώρα. Έχει καπιταλιστή που έχει το εργοστάσιο που το βρήκε, το κλέψε από την προηγούμενη κατάσταση. Έχει το μεταλλείο, είναι ο σούπερ ολιγάρχη, εκμεταλλεύεται κάτω του άλλου, του πετάει ένα ξεροκόμματο, παίρνει αυτό τα άπειρα λεφτά. Έχει τα σκάφη, τα γιο, τα πολυτελέστατα, τα, τα πιο πολυτελή σκάφη στον πλανήτη είναι των Ρώσων Ολιγαρχών, καπιταλιστών. Του λέμε Ολιγάρχη επειδή είναι Ρώση. Αν στην Αμερική θα ήταν μια χαρά. Επενδυτέ και μια χαρά επιχειρηματίε επιτυχημένοι με του ουρανοξυστέ. Αλλά επειδή είναι Ρώσοι, του λέμε ολιγάρχε. Λεπτομέρεια όλο αυτό. Ε, λοιπόν, έτσι χωρίζονται. Βλέπω και στο Twitter ένα τέτοιο διαχωρισμό. Δεν είναι ένα μόνο του. Άλλωστε, παίρνει και δεκάδε χιλιάδε ψήφου. Ο Άδων Γεωργιάδη. Και λογικό είναι όλοι αυτοί να πιστεύουν κάτι τέτοια. Συναυλία, λοιπόν. Σήμερα το βράδυ έχουμε συναυλία. Θα αναφερθούμε. Θα πούμε και ποιοι θα είναι σήμερα, νομίζω το ξέρετε όλοι. 8 η ώρα στο κέντρο τη Αθήνα. Για αυτό το θέμα μίλησε η Ντόρα Μπακογιάννη που βγήκε το πρωί Και η όλη εικόνα δεν υπάρχει στην Ευρώπη μία Δηλαδή να μου πούνε ένα παράδειγμα Στο οποίο στην Ευρώπη να έγινε μία οποιαδήποτε συναυλία Και mm. να μην ήτανε καθαρή εναντίον του εισβολέα και εναντίον του θήτη Και εδώ καθαρή είναι Καθαρή είναι. αν δεν θέλει κάποιο να το δει Καμία αντίρρηση. Είναι πεντακάθαρο το θέμα. Είναι κατά αυτού του εισβολέα, κατά του θήτη, υπέρ του θύματο. Το έχουν πει όσοι συμμετέχουν εκεί, αρκεί να δει κανεί τον κατάλογο των καλλιτεχνών σήμερα και θα καταλάβει ότι όλοι αυτοί έχουν καθαρή θέση κατά αυτού του θήτη. Αυτό που ενοχλεί δεν είναι αυτό. Ενοχλεί ότι έχουν καθαρή θέση και για τους προηγούμενους θήτες και για τους επόμενους θήτες. Κάτι που δεν το έκανε τώρα ποτέ. Στον προηγούμενο θήτη που βοβάρδιζε τη Σερβία και στον προπροηγούμενο που ήταν ο ίδιο που βοβάρδιζε το Ιράκ, για να μην πάμε, στα Αφγανιστάν, στι Συρίε και στα υπόλοιπα. Αυτό του ενοχλεί, γι' αυτό βγαίνουν και λένε, επειδή οι ίδιοι βρήκανε momentum που λέμε, στιγμή να το παίξουν αντιπολεμιστέ και φιλιρηνικοί, επειδή τυχαίνει να είμαστε στο άλλο στρατόπεδο ω χώρα, νομίζουν ότι πρέπει με τον ίδιο τρόπο όλοι να το βιώσουν και να έχουν αυτή την ψεύτικη συγκίνηση που έχουν αυτοί και κατηγορούν. όλους τους άλλους, μαζί με την συναυλία, τοποθετήθηκε και είπε και για τους καλλιτέχνες. Κάποιοι από αυτούς τους καλλιτέχνες είναι και φίλοι μου. Το ξέρω. Η πραγματικότητα είναι ότι όταν είσαι και καλλιτέχνης και όταν είσαι και στρατευμένος καλλιτέχνης, δεν μπορείς να είσαι και με τον έναν και με τον άλλον και γενικός υπέρ τη τη αγάπης και τη ευημερία. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Έχεις και εσύ μια ευθύνη. Τις δημόσιας παρουσίες. Εγώ έχω την ευθύνη της δημόσια παρουσίες του, <coughs> του λόγου μου. Εσείς κύριε Παπαδημητρίου το ίδιο. Εκείνοι έχουν την ευθύνη της αναγνωρισιμότητας, της αποδοχής, της αγάπης του κόσμου. Αυτό τους καθιστά ακόμα πιο υπεύθυνους. <coughs> Δεν μπορούν λοιπόν να είναι υπέρ της ειρήνης, αλλά πρέπει να είναι καθαροί στο Μάλιστα. τι λένε. Πιο καθαρή δεν γίνεται. Το έχουν πει 10.000 φορέ με όλα αυτά που έγινε και με αφορμή την Ποφίλιο και με τον Νταλάρα. Όποιο δεν μπορεί, γιατί είναι θέμα νόηση πια, να το καταλάβει, γιατί δεν είναι μόνο ότι κάνουν δουλειά. Πάρα πολλοί δημοσιογράφοι, βουλευτέ, υπουργοί, γιατί και δουλειά να θε να κάνει, ευρίσκει πάνω σε ένα έδαφο ρεαλισμού να επιτεθεί στον απέναντι. Όχι στην βλακεία, στην παπάντζα ότι η Ρωσία είναι η Σοβιετική Ένωση, οι καλλιτέχνε δεν έχουν τοποθετηθεί καθαρά και τοποθετεί την τώρα. Καθαρά για πόλεμο η καθαρά για πόλεμο. Λοιπόν, ε, μετρώντας ποιοι διαφωνούν με την συναυλία, κατέληξα σε πέντε κατηγορίες. Ποιοι διαφωνούν λοιπόν και ποιοι δεν γουστάρουν τη σημερινή συναυλία. Πρώτον, η σημερινοί δοσίλογοι, καλογιαλισμένοι δοσίλογοι με γραβάτες που συχαίνονται οτιδήποτε λαϊκό έχει βγάλει και βγάζει αυτός ο τόπος. Δεύτερον, η γη και τα εγγόνια των δοσύλογων. Μαζί με τα ξαδέρφια του, του γιου και τα εγγόνια των ταγματασφαλιτών. Όλο το σόι κληρονομιά είναι κατά όλων αυτών των διαδηλώσεων. Τρίτον, οι γόνοι παντού είδου από τι καλέ οικογένειε, πολιτικέ και άλλε των Αθηνών όπω λέμε, γόνοι που δεν έχουν προσφέρει ποτέ τίποτα σε αυτόν τον τόπο και το μόνο που κάνουν καλά είναι να ρουφάνε το αίμα ενό λαού σαν τσιμπούρια. Βασιλικέ οικογένειε που του στρέφουμε όλοι εμεί για να βρίζουν, ηρωνεύονται όλου εμά. Άχρηστοι κηφίνε που πιάνουν χώρο και θεωρούν τη χώρα μαγαζί του. Τέταρτη κατηγορία. Δημοσιογράφοι, τα γνωστά σφουγγαρόπανα γραφείων εξουσία που ξερογλήφουν του γόνου και του προγόνου, ελπίζοντα σε κανένα καλό κοψίδι που θα του πετάξει στο αφεντικό. Και πέμπτον, λιπά σκουλίκια, ανώνυμα τρόλ, επιπλέοντα κατά στον υπόνομο του διαδικτύου. Αυτέ οι πέντε κατηγορίε, κατά τη γνώμη μου, διαφωνούν με τη σημερινή συναυλία. Τώρα, προ πολιτικού που βγαίνουν συνεχώ και λένε διάφορα. Οι καλλιτέχνε οι μα προσφέρουν σε αυτό τον τόπο. Με τι ιδιωρυθμίε του, τι παραξενιέ του, τον αρχιστιμό του τα πω εγώ, τι αυταπάτε του θα τα βάλω να μαζί. Προσφέρουν με κεφαλαία. Η φωνή του είναι στήριγμά μα σε όλου μα. Καθημερινό. Είναι παρέα, είναι άγγιγμα στην ψυχή μα, στα αυτιά μα. Μα βάζουν στην καρδιά και το μυαλό ποιητέ. Μα βάζουν το πλούτο αυτού του λαού. Εσεί, όλοι οι πολιτικοί που βγαίνετε, μα τον παίρνετε αυτό το πλούτο. Μα αφαιρείτε το πλούτο, με τι αποφάσει, τα μνημόνια και όλα τα υπόλοιπα. Μα έχετε αφαιρέσει από τη ζωή μας, την καθημερινότητά μας. Οι καλλιτέχνε, αυτοί οι καλλιτέχνε μας και είναι και πολύ καλοί, προσφέρουν. Υπάρχει μια τεράστια διαφορά. Προς τους δημοσιολόγους γενικότερα, δεν συμπονάτε καθόλου τον Ουκρανικό λαό. Όπως δεν νοιαστήκατε και για κανέναν άλλο λαό, όταν τον κομμάτιαζαν οι προηγούμενες βόμβες, που κατά σύντοι ήταν ανατοϊκές. Οι κραυγές σας είναι προσχηματικές. Το μόνο που σας νοιάζει, τώρα που οι εμβόμβες έχουν έρθει πολύ κοντά, είναι να μην χάσετε τα προνόμια, τη βόλεψή σας, την ευμάρειά σας και κυρίως το να μην αρχίσουν οι λαοί να ζητάνε αυτά που τους κλέβουν και με τις δικές σας πλάτες. Προς όλους τώρα, όλους αυτούς που βγαίνουν και σκίζουν τα ημάτιά τους, βλέπω και στο διαδίκτυο, βλέπω και στα κανάλια, δημοσιογράφους, όλα αυτά που είπαμε πριν, Με την όρεξη θα μείνετε, για άλλη μια φορά. Πάντα θα τραγουδάμε τα τραγούδια μα, του συνθέτε μα, του ποιητέ μα, στι πλατείε μα και στους δρόμου μα. Πάντα θα καταδικάζουμε του πολέμου σα. Πάντα θα δίνουμε αλληλεγγύη στους βαλόμενου, στους κατατρεγμένου, στους κυνηγημένου που τα αφεντικά σα δημιουργούν. Πάντα θα ενώνουμε τη φωνή μα με του τραγουδιστέ μα. Με αληθινό συνέστημα και ψυχή, όχι ψεύτικη συγκίνηση. Πάντα θα κάνουμε πράγματα που θα σα ενοχλούν. πάντα θα χαλάμε την ηρεμία και τη συγκίνη ακροταφή που θέλετε να επιβάλλετε, πάντα θα σκυλιάζετε και ποτέ δεν θα γίνουμε οι φρόνιμοι που θέλετε και κυρίω οι όλοι μαζί ενωμένοι που θέλετε. Μικρός λαός και πόλεμα, δίχως παθιά και βόλια για όλου του κόσμου το ψανί. Το, κάνει θα τραγουδί, τα κάνει θα τραγουδί, τα Έτσι λοιπόν σήμερα στα προπύλεα μας 8 η ώρα Τραγουδάμε, συμμετέχουν στη συναυλία Μάριο Αθανασίου, Πάνος Βλάχο, Δημήτρη Γκοτσόπουλο, Γλυκερία, Φίβο Δελιβωριά, Πάνο Δρακόπουλο, Ισβολέα, Χριστόφορο Ζαραλίκο, Πέγκιζίνα, Έλα η Πέγκιζίνα, Θανάσιμο, έχει άποψη ο μικρό για το Θανάσιμο, Χρήστο Θηβαίο, Κώστα Στομαδη, Κώστα Καλδάρα, Μυρτό Καμβισίδη, Μαρία Γανελοπούλου, Ελένη Καρακάση, Λιβαδά, Μίλτο Λογιάδη, Μανόλη Μητσιά, Δημήτρη Μητσοτάκη, Ο Καλό Νατάσαμπο φίλου. Με παύση. Γιώτα Νέγκα, Λίνα Νικολακοπούλου, Γιώργο Νταλάρα ο τεράστιο, Μάνια Παπαδειου, πάνω Παπαϊωάννου, Νίκο Πλαττίραχο, Δημήτρη Πουλικάκο. Άρχισε να ξεχέσει μου από χθε ο Πολυνάκο και ξελίσετε. Όπω αναμενόταν. Μαριά να του μασάτου, κόστο Τριαφιλίδη. Ελένη Αλλιγοπούλου, Τάνια Τσανακλίδου, Νεφέλη Φασούλη, η Τρακέι, Μάτζικ Δεσπελ, Σούκα Σπ. Όλοι αυτοί λοιπόν, μαζί με χιλιάδε κόσμου, το βράδυ, 8 η ώρα. στα προπήλαια. Βάλε λαό, πέσαμε έξω και εδώ είμαστε σε λίγο. Γεια σου, Απόστολα, Μεγάλη Απορόδο. Γεια σου, φίλε Ροδίτη. Είχα, είχα, τσαμπίκος, τσαμπίκος τσαμπίκαρος, να σου πω, ρε φίλε, σήμερα σηκώθηκα με Και εσύ σε γι' αυτό. Ο Άνδονη, ρε φίλε. Να είδε η ψυχολογία, ορίστε. Όχι, γιατί η τις κατανάλωσης, Ο οφείλεται και σε ψυχολογικού λόγου. Ναι, ψυχολογία. Σηκώθηκα με κάτι και μεγάλη είχα... και... Να πω, πω, κόσμο, σου τώρα, τι θα πω και κάτι άλλο. Πα, πα, πα, πα, πολύ κακό. Πώς το βλέπεις, άθλιο. καλό. Άθλιο, ε? Καταπληκτικό. Άθλιο, άθλιο. <laughs> θα κάνει καριέρα, άθλιο. <laughs> να είσαι καλά όπως το λέω μου, yes. να είσαι πάντα καλά. Σε φιλό, γεια, για. Yeah, για. Yeah. Αποστόλη, θυμάσαι, ήτανε μετά... Είχαν βγει άριστη, η άχρηστη την κυβέρνηση που υπήρχε ένας γκουαϊδός στη Βενεσβουένα ένας αγυρά που ήθελα να τον κάνουν πρόεδρο οι Αμερικανοί Ναι ναι που τον είχε αναγνωρίσει η κυβέρνηση δικιά μας ναι, μπράβο, μπράβο. σαν πρόεδρο ε, Από τους πρόεδρους που τον αναγνώρισα είναι σαν τούτη εδώ πέρα η άχρηση Άμα έχει <laughs> ένστικτο ηγέτης Και λέω τώρα που τα φετικά τους πάμε και ζητάνε πετέλαια από το Μαδούρο θα συνε <ΣΔο> <ΣΟ'> ενώ, oh, θα λένε ah, δεν το δέχω αυτό πετρελαίω τον Καϊδό είναι <ΣΟΣ> Μαδούρο είναι μόνο για κολόχαρτα Για ότι πουλάμε και το νερό Καιρό ήταν Ε, μα τώρα τι, να μην το, μην το δώσουμε και αυτό. Κερό ήταν. Τα είχε Τα... πει ο Μπάμπη πριν από καιρό ότι έτσι. έχουμε απαράδεκτα φθηνό νερό. Κάνει και ρήμα, ορίστε. Γιατί μεραποίησε, Άργησα. Το νερό είναι δυστυχώ απαράδεκτα φθηνό. Πήραμε τη Θεσσαλονίκη, έχουν πάρει το 5%. Τώρα Μόνο έτσι, το 5% να μείνει σε εμά, αφού δεν ξέραμε να το διαχειριστούμε. το διάλο. Δώσε στον ιδιώτη έτσι, να το χαρεί. Έτσι, γιατί εμεί δεν το χαρούμε, θα το πληρώνουμε. Έχει πάρει Φίλε, μου, αποστολή, γεια σου. γεια σου. Για να σε ο κόσμο, θα πρέπει να περάσει 26 Μαρτίου και 2 Απριλίου από το Σταυρού του Νότου. Να του. Αποστολή Μπαρμπαγιάννη. Έτσι. Να ανοίξει τα μάτια του όπω πρέπει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παράσταση του Σαββάτου που πέρασε. Α, είχε έρθει. Βεβαίω. Πέρασε καλά, σ' άρεσε. Θα χτίσω του μουσικού, του ζωντάνη μουσική που είχε. Ναι. Πάνω απ' όλα το προσωπικό που ήταν άψογη στο σερβι. Να. Σημασία έχει ότι πέρασε καλά. πέρασαμε το παραπάνω καλά Το μόνο που δεν μπορούσα να σε δω κοντά λόγω COVID Αυτό κατάλαβα εγώ Α, το δω δε, δεν πειράζει θα συναντηθούμε μετά τον COVID Μετά το COVID όπου είσαι Αθήνα και κάπου κοντά Αθηνών Εδώ θα, θα σε δω από κοντά άλλη μια φορά Άλλη μια φορά ευχαριστώ Και τα χαιρετίσματά μας στο φίλο μας του Θήμιο Καλή συνέχεια Έλα, ρε αποστολή. Δύο πράγματα θέλω να πω. Μιχάλη, ταξί. Γεια σου, Μιχάλη. Αυτός ο... Ποιος, ποιος, ποιος. Αυτός. Ένα 0 Ο Φαβακούλης. Ο ποιος. Αυτός. 2-0. Φαβακούλης. Δεν ακούγεσαι καλά. Ποιος, ποιος, αυτός. 3-0. Πούλης, από το, Α, το Βαμφακούλο? Ναι, κάπως έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, ανακοίνωσε σήμερα το είχε πει και από πριν και σήμερα είπε δεσμεύομαι να φτιάξουμε το νοσοκομείο στη Μαριούπολη. Πολλά ωραία και καλά να πιτήσουμε του ανθρώπου. Κανένα νοσοκομείο για εμά του Έλληνε θα τα φτιάξει. Εμείς και δεν έχουμε ανάγκη να, να κάνουμε τι, να τα βλέπουμε να μετά, όχι. Να κόσμο εκτό Δεν ξέρω τι θα κάνει ο Υπό, και Υπό, και Υπό, στο ΣΑΤΑ, για την να ρωτήσω τι με τα Δικά το ιδιοκτητών ταξί ο είχε θα πάρουμε ένα αρχεί. Θα κάνουν μόνο οι εκπαιδευτέ. Η πολιτεία θα διαθέσει δωρεάν ένα αρχεί. πάντως να αξιοποιήσετε σωστά το αρχή. Μην το παταλίστε και αυτό. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης λέει ψέματα στους πολίτες. Ε και, απαντώ εγώ. Προσφέροντας για μια ακόμα φορά κακές υπηρεσίες μέσα σε ένα περιβάλλον διεθνούς αστάθειας στην ελληνική κοινωνία. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος θα λέει αυτά, τα λέμε εμείς. Κάτι περισσότερο θα ξέρει. Έγινε θέμα αυτές τις μέρες και συνεχίζετε το θέμα με το Σαϊντού Καμαρά. Είναι ένας ε, πρόσφυγας, ήρθε από την ε, Γουινέα ε, ανήλικος, Ήρθε εδώ ασυνόδευτος, ηλικία 16 ετών, κατάφερε, έμαθε κάπως τη γλώσσα, πηγαίνει σχολείο Είναι πολύ αγαπητό στο σχολείο, στον Άγιο Δημήτριο που πηγαίνει, παρέλασε προχθές Αλλά έκανε αίτηση για άσυλο και ήταν απορριπτική η πρώτη απόφαση στο αίτημα αυτό Έχει ξεσηκωθεί ένα άλλο και μια υποστήριξη και πολύ λογικό Εδώ άλλοι και άλλοι ζουν σε αυτόν τον τόπο και αυτοζωούν Έτσι όπω ζούνε, και ένα παιδί που έφυγε από εκεί που έφυγε, με τον τρόπο που έφυγε, και εδώ που ήρθε και αγαπάει αυτόν τον τόπο και έχει φίλου, οι καθηγητέ να είναι τα καλύτερα, το επίσημο κράτο μέχρι στιγμή δεν τον ε, θέλει. Θα ακούσουμε τι ο ίδιο, οι φίλοι του και οι καθηγητέ του. Στη μαθητική παρέλαση του Αγίου Δημητρίου, τα βλέμματα όλων ήταν στραμμένα στον 17χρονο Σαϊντού, το ασυνόδευτο προσφυγόπουλο από τη Γουινέα που πέρασε ένα Γολγοθά. Κατάφερε να φτάσει στη χώρα μα πριν από τρία χρόνια, αλλά τώρα κινδυνεύει με απέλαση. Ευχαριστώ σα για όλα. Ευχαριστώ εσά πάρα πολύ για όλα. Χάνεται μέσα στην αγκαλιά των συμμαθητών του που τον στηρίζουν, τον θεωρούν δικό του άνθρωπο και ζητούν από την ελληνική πολιτεία να τον κρατήσει κοντά του. Το θεωρούμε συγγενή μα, το θεωρούμε ένα παιδί το οποίο είναι παιδί μα. Παίρνουμε παράδειγμα από τη γενναιότητά του και τον θέλουμε δίπλα μα. Είναι φίλο μα, είναι πολύ γενναίο. Ω Αντού θέλουμε να μείνει εδώ. Έχει γράψει ένα κείμενο, το φιλοξενούμε και στο site το δικό μα, και λέει: Κατάγομαι από τη Γουινέα. Όσο ζούσε η μητέρα μου, με προστάτευε. Όταν πέθανε, μήνα μόνο μου, καθώ δεν γνώριζα τα στοιχεία του πατέρα μου. Πήγα να μείνω με τη θεία μου. Ο σύντροφό τη με κακοποιούσε συχνά. Με πίεζε να γίνω μουσουλμάνο. Δέχτηκα πολλέ επιθέσει για αυτό το λόγο. Αποφάσισα να φύγω από το σπίτι. Ήμουν άστεγο και είχα αρκετά προβλήματα. Ο έξω, και ειδικά οι φανατικά θρησκευόμενοι, δεν με αντιμετώπισαν καλά. Κάποιο προσπάθησε να με σκοτώσει και τότε σκέφτηκα να φύγω για να σωθοπήγα στη Σενεγάλη, μετά έφτασα Τουρκία, δούλεψα και ύστερα μέσω θάλασσα στην Κάλυμνο. Δεν περίμενα έτσι το ταξίδι. Αλλιώ μα είχαν υποσχεθεί. Μα είχαν πει ότι θα είναι 25 λεπτά, μείναμε 5 ώρε στο νερό και όταν σταμάτησε η μηχανή φοβήθηκα πάρα πολύ ήμουν σε πανικό. Στην Ελλάδα ζήτησα άσυλο. Η επιθυμία μου ήταν να είμαι ασφαλή και να μην βιώνω κίνδυνο. Άρχισα να ονειρεύομαι τη ζωή μου. Έκανα πολλού φίλου από την Ελλάδα, έμαθα τη γλώσσα και ακόμα μαθαίνω, κανονικά σχολείο, προχωράω βήμα. -βήμα. Ψυχικά τραυματίστηκα από την απόρριψη και τώρα προσπαθώ να ανακάμψω. Αυτό όμως με κράτησε πίσω από το να δώσω πανελίνε που ήταν ο στόχος μου. Δεν θέλω με τίποτα να γυρίσω στη Γουινέα. Αν υπήρχε ασφάλεια για μένα δεν θα έφευγα. Σκέφτομαι τον εαυτό μου εκεί σαν νεκρό. Αυτά τα λένε, πολύ γελαστό παιδί, πολύ ωραία φάτσα... και περιτριγυρισμένο από την αγκαλιά των φίλων του προχθές ήταν η καλή στιγμή από τις πολύ καλές στιγμές της παρέλασης με τον ήλιο που είχε. αυτό το παιδί, λοιπόν, σε αυτό το παιδί η επίσημη πολιτεία μέχρι στιγμής αρνείται να δώσει άσυλο. θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος του λαού και εδώ είμαστε. Χθε λέει ο Σύμειο. Από όλα τα τηλέφωνα που σα παίρνουν αυτά που τον ενοχλούν λέει, πιο πολύ είναι τα Συρζέκα. Ρε σαν δεν τρέπεστε λίγο λέω γόρεξη. Ποιο ενοχλούν τα Συριζέκα. Ποιο να ενοχλούν τα Συριζέ. Το φίμιο. Έτσι είχε επιπροθέ. Αλήθεια, έτσι θα το πέπε. Μένος μένο, μεγάλο μένος. Δεν έχει λόγο. Δεν έχει λόγο κάποιο να έχει μένο κατά των Συριζέων. Ξύπνα με θα μείνετε. Αν δεν υπήρχαν οι Συριζέι δεν θα είχαμε γνωρίσει Ούς. την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και δεν θα είχαμε αυτή. Τη χαρά Κοίτα, σήμερα, αυτό που έζησε όλο ο κόσμο και το δε, ξέρουμε. Δε, να Κοίτα να δεις. Μπράβο. Μπράβο! Νομίζω πω ο Αλέξη στη Βουλή σήκωσε το πόδι του για να κλάσει. Αυτό πρέπει να το καταλογήσετε και να το βγάλει στην επιφάνεια. Κλάνει ο πρόεδρο. Κλάνει, αποκλείεται. Ναι, ρε, ναι, ρε, τούφηκε, τούφηκε. Είπα για σεμάκι, θα ήταν για σεμάκι. Για σεμάκι, για σεμάκι. Όταν δίπλα δεν το σπιχτό, το κορμάκι. Έτσι να μην το κομμάσει. Βίβα πρόεδρε, να είναι καλά. Ευχόμαστε μια επόμενη διακυβέρνηση. Μακάρι να μα αξιώσει να μην αξιώσει στο Θεοτόπο, ούτε με τα παραμύθια τα δικά σα. Άμα είναι μια κυβέρνηση και δεν έχει αυτοδυναμία, με ποιο θα συνεργαστεί. Εγώ θα ήθελα με σας αλλά εσεί όμω δεν θέλετε για του δικού σα λόγου. Καλά, άσε μας τώρα. Με ποιο θα συνεργαστεί, σου λέω, να βγαίνουν τα κουκιά. Δεν βγαίνουν, όχι, δεν βγαίνουν, δυστυχώ δεν βγαίνουν. Με κάποιον πρέπει να συνεργαστεί από αυτού που βγαίνουν τα κουκιά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Με το έτσι και γίνει αυτό το πράγμα. Κράτα το τηλέφωνο, εγώ θα να σου πω ότι είμαι... τι να σου πω τώρα, Αν ότι είμαι άχρησος, ό,τι είμαι θέλεις, κοσμητικό επίθετο υπάρχει θα το πω. άστο <laughs> Με κάποιον άλλον που ενδεχομένω στο παρελθόν έχει συνεργαστεί με τον κούλι και έχουν ίδιες 40 χρόνια. Θα ναι. Όπως, Όπως, δεν πάει το μυαλό σου κάπου. Με 25. Όχι, Α, ναι, το αυτή περίπτωση, έτσι. <laughs> <laughs> Κανένα συνεργάστηκε και προκούει ήταν που είναι, πιο δεξιό. Επειδή πάμενε για το καλό του είχε τόπου, τέλειωσε. Να εφαρμόσει κοινωνική πολιτική, με αυτόν δεν είχε. Σημασία έχει ότι να. είδαμε αυτό το καλό του τόπου, τέλο. Ναι, για το καλό του τόπου, βεβαίω. Αυτό λέω. Αραμπάδε και καρούλια, Ραπανάκια και μαρούλια, Μια παντόφλα στο κρεβάτι, Βάσα που έχει αγάπη, Ωραία που χωρί καμιά αιτία. Έλα Έλα Έλα στους κοταρίτσες Λετεράκια Αποστώ και καλημέρα Μια πόρτα σπάνει και μια άλλη Τι μου βάζεις να ακούσω τώρα, έλα ε, Ο Ζακυθινότης Έλα Υπάρχω Ακόμα Ναι Μπράβο Και δουλεύει το μυαλό μου και σας εσυχαίρω να. Δουλεύει και η Λιλή από κάτω Ε, όχι, ε, χάθηκε τελείως Πάει, ε Πάει στο διάολο Στο κατούριμα εμφανίζεται ή με το ζόρι. Με το ζόρι. Ούτε εκεί δεν θέλει να κάνει εμφάνιση. Ναι, ναι, ναι. ναι. Όσο μεγαλώνει κάνει την τίβα, τα ξέρω αυτά. Ναι, το ξέρω παθενό, ειδική. Μα το έχω βάλει απόφαση. Δεν πειράζει. Ότι τα γεράματα είναι αναπόφευκτα. Ισχύει αυτό. Το χωροειδία που μα κάνουν είναι. Ξέρει τη δουλειά είναι οι άνθρωποι. Να υπάρχει πολιτισμό, να υπάρχει αξία. Και να έχει τον Άδωνη να σου τα μοντρήσει. Δεν τα χαλάει, τα μουτζουρώνει. Ποια, ποια μουτζουρώνει. Τα διάφορα αξίε τη ανθρώπινη ύπαρξη. Είμαστε δύο ομάδε. Η μία αγωνίζεται για να κάνει επίδειξη και η άλλη αγωνίζεται για να κάνει επιβίωση. Μάλιστα. Δεν. Κατάλαβα, μάλλον. Ευτυχώ είσαστε κι εσεί. Α, α καταλήξουμε σε αυτό, ναι. Και βοηθάτε την επιβίωση. <Τι> Ευτυχώ που λέει και ο ακροατή από την Ζάκινθο, Ζάκινθυνο. Σαν σήμερα το 2011 έφυγε από τη ζωή ο Ιάκωβο Καμπανέλη. Ο Ιάκωβο Καμπανέλη έχει γράψει θεατρικά, έχει γράψει πεζά και στίχους τραγουδιών, ποήματα. Δεν χρειάζεται συστάσεις ιδιαίτερε. Να αναφέρουμε μόνο ότι το 1942 νέο άνθρωπο συνελήφθη από του Ναζί. Εδώ οδηγήθηκε έω το 1945 στο Μαντουχάουζεν, το στρατόπεδο συγκέντρωση. Από και το ομώνυμο έργο. Εδώ ακούμε από ένα άλλο θεατρικό, Κούρκουλος είναι από κάτω, θα τραγουδήσει σε λίγο και Τζέννη Καρέζη, από το παραθυρό σου λέγεται, μουσική βεβαίως στο Στοδωράκης. Με αυτό σας αποχαιρετούμε, θα παίξει λίγο αμέσως μετά το Λαός και στη συνέχεια διαφημίσεις και μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο, Στα χανιά που μπουκάρανε τα ναυτάκια του Ζουμπουρλούδικα στο δωμάτιο τη κοπελίτσα 14 χρονών. Τα είδα, τα είδα. Δηλαδή, αυτό δεν είναι πρώτη φορά που γίνεται στα χανιά. Στα χανιά αυτό το πράγμα γίνεται συνέχεια. Συνέχεια. Αυτά τα ανατολικά καθάρματα συνέχεια κυκλοφορούν στα χανιά. Πριν από λίγα χρόνια είχαν σκοτώσει μια γριά και την είχαν βιάσει και δεν την ποτέ στην Ελλάδα αυτή. Ποτέ. Εντάξει, τώρα να σου πω Στα χανιά όμω είναι. Στα χανιά είναι η βάση. Δηλαδή, έχουν και αυτοί δικαιώματα. Δεν έχουν δώσει Εμεί δώσαμε και δικαιώματα. Και τα δικαιώματα εμεί τα δώσαμε. Όχι Αυτοί ναι, τα πήραν δηλαδή. τα δικαιώματα. Δηλαδή αυτό, αυτό το πράγμα που γίνεται. Εκεί αυτό το πράγμα ήταν ακριβώ περιγραφικό τη σχέση μα με του Αμερικάνου. Όχι άλλο θέλω να, που να πω. Που του δίνει μισό δικαίωμα και θα σου έρθει να σου ξαπλώσει το κρεβάτι. Αυτό ακριβώ. Όχι, δεν δώσετε πάνω από χωριά. Αυτό είναι. Αλλά τι γίνεται είναι απάντηση προ αυτού που του λε καμιά φορά που μα λένε γιατί δεν θέλετε τι βάσει και δίνουν λεφτά οι βάσει σε όλε αυτέ τι βλακίε α πούμε που λένε. Και του λέω του ηλίθιου α πούμε αυτό που του λέω όταν δεν καταλαβαίνω. Γιατί δεν θέλεις ξένα στρατεύματα στη χώρα σου, ρε ηλίθιε, και όταν τα στρατεύματα αυτά, ρε ηλίθιε, υπεριφέρονται ως στρατεύματα κατοχής και δεν καταλαβαίνεις τον λόγο γιατί δεν τα θέλεις εδώ, ε, τότε ήσουν λίγκα σας. Τόσο απλά. Τι γίνεται, έρχονται τα μουλίπανα εξένοι να μα βιάσουν μέσα στα ξεναβραχεία μα. Ναι, ναι. Ναι, τα μουλίπανα εξένοι, αι. Αλλά τι, επειδή είναι Αμερικάνοι, δεν, δεν έγινε τίποτα. Άμα το είχε κάνει κανένα Πακιστανό ή κανένα Αυγανό, θα αυτό το θέμα που τα κολοκάναλα. Θα βγαίνανε και οι πατριώτε με σημαίε στου δρόμου, συμφωνεί. Ε, τώρα ο Αμερικάνο όμω δεν είναι το ίδιο. Ναι, είναι καλό ο βιασμό από τον Αμερικάνο. Ε, τώρα ο Αμερικάνο δεν ήταν πρόσφυγα, ήταν τουρίστα. Ο τουρίστο κάνει ό,τι θέλει. Δεν κατάλαβα να μα γαμπήσει. Ο τουρίστο είναι αφήν τα λεφτά του. Ο πρόσφυγα τι προσφέρει. Να σου πω κάτι ρε Σήμερα που είμαστε σε πόλεμο Πιστεύεις ότι οι ιδιωτικές εταιρείε ενέργειας Έχουν υπερκέρδει το πιστεύεις εσύ αυτό Έχει γίνει ποτέ αυτό οι εταιρείε ιδιωτικές Να έχουν υπερκερδί; Αποκλείεται καταρχάς γι' αυτό τους κάναμε ιδιωτικές Για να μην έχουν υπερκερδί, Για να βγούμε εμείς κερδισμένοι και όχι αυτοί Τι όχι Δεν <Τι>, συνέβη όχι. έτυχε Δεν υπάρχει ακρίβεια ερωτήμα, είναι θέμα ψυχολογία. Το ξέρω, το είπα είπαν ονομαγυλέκο τώρα, μην λέμε Μ <Κι> Έτσι <Κι> λένε <Κι> ο οι <νείωσε, Κι> ομοφυλόφιλοι. Όλοι οι οικονομολόγοι αυτό είναι λάθο. Γιατί η μείωση τη κατανάλωση οφείλεται και σε ψυχολογικού λόγου. Αψυχολόγητοι είστε, δεν είστε φτωχοί. Καταθλιπτικοί, <Κι> άιστο διάλογο πια. Γκρινιάζεται και γκρινιάζεται και τη φτώχεια σα. Με τύπο φυσικάκια είστε. Δεν είσαι ευχαριστημένο, λέω, που είσαι από τα πόρτα. Δεν είμαι, όχι, δεν είμαι, γιατί έχω αυτά τα ψυχολογικά μου. Αλλιώ θα πάμε να έχει. Για να λύσεις στα σου ψευμάτα. Δεν μπορώ να ζω Να με το παγένι και να τώρα με την και σπρόβλημα Όλα αυτά που λέει αυτό το άτομο είναι θέμα Δεν είναι ο θέμα mm. Αλλά και πάρα πολλά χρόνια. Δεν ξέρω, έχω ένα, ένα δημοσιονομηνικό κενό να το πω. Εκεί να το πω τώρα. Όπως θες. Τέλειο καιρός να το πω τώρα. Έχω παγώσει διαδικασίες, εισαγγελέα. Και για το μπαμπά Μητσοτάκη που είπε για το Παρίσι. Ε, δύο άνθρωποι στο Παρίσι κοιμότησα το μεσημέρι. Εγώ και ο Καρβαλής. Για να σει που κρατήσαμε τη συνήθεια. τη Ιέστα που λένε. Τώρα κοίταξε, αν η εξορία δεν έχει μάσει ένα παστίτσιο που φτουράει και δεν είναι τι άλλο, ε, δεν είναι εξορία Αυτό λέγανε και αυτή στη Μακρόνησο. Δηλαδή, με ένα παστίτσιο που φτουράει ήταν όλοι. Με ταραμποσαλάτα, με παστίτσιο που φτουράει. Είχανε παστίτσιο που φτουράει. Ε, τι έτσι. Η δίκη του Ζακ γίνεται. Αυτά τα σκουπίδια και ο Μεσίτης και ο Κοσματοπόλης Ο Μεσίτης είπε παιδί μου, πέσανε. έπεσε η μούρη του πάνω στι φλωτσιέ μου. Τι να κάνω, Ναι, ναι. ναι. Πήγε να του πάει το πόδι με το πρόσωπο. Άσε με τώρα, <συμίλωση> ο άλλο όπω κατάλαβε, ο Κοσματοπόλη μέσα στη μετάνια είναι. Ναι, ναι. Πολύ <συμίλωση> μετανιωμένο. Νομίζω είναι, προϊσία, είναι η σωστή στιγμή και μετά από αυτέ τι απολογίε να μετατραπεί το κατηγορητήριο. δεν θα έπρεπε.